Εισαγωγή. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια παράδοξη συνθήκη. Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν διέθετε τόση γνώση. Τόσα δεδομένα και τόσα τεχνολογικά μέσα, και όμως. Ποτέ άλλοτε δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με τόσο θεμελιώδη και επίμονα ερωτήματα για το μέλλον. Τη συνοχή και την κατεύθυνσή της. Η συνύπαρξη αυτή τη γνωσιακής αφθονίας με τη βαθιά αβεβαιότητα δεν αποτελεί αντίφαση αλλά ένδειξη ότι η γνώση δεν εξαντλεί το πεδίο της κατανόησης. Το παρόν βιβλίο ξεκινά από την παραδοχή ότι τα αναπάντητα ερωτήματα δεν είναι απλώς προσωρινά κενά που αναμένουν συμπλήρωση. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών, των επιστημών και της ανθρώπινης σκέψης. Η επιμονή τους δεν δηλώνει αποτυχία αλλά αποκαλύπτει τα όρια εντός των οποίων λειτουργεί η ανθρώπινη νόηση και δράση. Σκοπός της εισαγωγής είναι να οριοθετήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα ερωτήματα αυτά θα εξεταστούν. Όχι ως ενίγματα προς λύση, αλλά ως πεδία διερεύνηση που διαμορφώνουν την ίδια την έννοια της γνώσης και της ευθύνης. Τι εννοούμε με τον όρο αναπάντητα ερωτήματα. Ο όρος αναπάντητο χρησιμοποιείται συχνά με τρόπο ασαφή ή επιπόλαιο. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, δεν σημαίνει απλώς ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη. Αναφέρεται σε ερωτήματα που δεν επιδέχονται μία και μοναδική απάντηση. Δεν μπορούν να απαντηθούν χωρίς την εισαγωγή αξιακών ή φιλοσοφικών παραδοχών. Ή μεταβάλλονται καθώς μεταβάλλεται το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο. Υπό αυτή την έννοια, τα αναπάντητα ερωτήματα δεν είναι στατικά. Αναδιατυπώνονται. Μετατοπίζονται. Επανεμφανίζονται με νέα μορφή. Το ερώτημα για την πρόοδο. Για παράδειγμα, παραμένει ανοιχτό όχι επειδή δεν έχουν υπάρξει τεχνολογικές εξελίξεις. Αλλά επειδή δεν υπάρχει καθολική συμφωνία για το τι συνιστά πρόοδο και ποιος δικαιούται να την ορίζει. Το ίδιο ισχύει και για πολλά επιστημονικά ερωτήματα. Η ύπαρξη πολλαπλών θεωριών. Η αδυναμία ενωποίησης πλαισίων ή τα ενγενή όρια της μέτρησης δεν αποτελούν απλές τεχνικές δυσκολίες, αλλά ενδείξεις βαθύτερων θεωρητικών ορίων. Η διπλή φύση των ερωτημάτων. Κοινωνική και επιστημονική. Το βιβλίο διαρθρώνεται γύρω από μια βασική διάκριση. Εκείνη ανάμεσα στα αναπάντητα ερωτήματα της ανθρώπινης επιστημονικη το βιβλιο διαρθρωνεται γυρω απο μια βασικη διακριση εκεινη αναμεσα στα αναπαντητα ερωτηματα της ανθρωπινης πορίας και στα αναπάντητα επιστημονικά. Ερωτήματα. Η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη. Αλλά λειτουργική. Τα πρώτα αφορούν ζητήματα νοήματος, αξιών, οργάνωσης και κατεύθυνση Εμπλέκουν τη φιλοσοφία, την πολιτική, την κοινωνιολογία, την οικονομία και την τεχνολογία. Δεν απαντώνται με πειράματα ή εξισώσεις, αλλά με δημόσιο διάλογο, ιστορική εμπειρία και συλλογικές αποφάσεις. Τα δεύτερα αφορούν τη δομή τη γνώση. Τα θεωρητικά πλαίσια και τις μεθόδους της επιστήμης. Εδώ το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη δεδομένων. Αλλά συχνά η ανεπάρκεια των εννοιολογικών εργαλείων με τα οποία προσεγγίζουμε την πραγματικότητα. Η ύπαρξη πολλών θεωριών για το ίδιο φαινόμενο δεν συνιστά αποτυχία της επιστήμης. Αλλά ένδειξη ότι βρισκόμαστε κοντά στα όρια της. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη. Διότι αποτρέπει μια συχνή σύγχυση. Την τάση να αντιμετωπίζονται κοινωνικά ή ηθικά ερωτήματα ως τεχνικά προβλήματα. Ή επιστημονικά αδιέξοδα ως απλή άγνοια που θα ξεπεραστεί αυτόματα με περισσότερη τεχνολογία. Επιστήμη, τεχνολογία και υψευδέστηση της οριστικής απάντησης. Ένα από τα βασικά κίνητρα του έργου είναι η ανάγκη να αμφισβητηθεί η ευραίως διαδεδομένη αντίληψη. Ότι η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος οδηγεί αναπόφευκτα στη σταδιακή εξάλληψη όλων των ερωτημάτων. Η αντίληψη αυτή, αν και ελκυστική, παραγνωρίζει το γεγονό ότι κάθε νέα απάντηση γεννά νέα ερωτήματα, συχνά πιο σύνθετα από τα προηγούμενα. Η τεχνολογία, ιδίω, τείνει να παρουσιάζεται ω ουδέτερο εργαλείο επίλυση προβλημάτων. Στην πραγματικότητα, όμω. Ενσωματώνει αξίε, προτεραιότητε και περιορισμού. Τα ερωτήματα που εγείρει, σχετικά με την εργασία, την ιδιωτικότητα, την αυτονομία ή την εξουσία, δεν μπορούν να απαντηθούν με τεχνικού όρου μόνο. Το βιβλίο επιχειρεί να δείξει ότι η αναγνώριση των ορίων δεν αποτελεί εμπόδιο στην πρόοδο. Αλλά προπόθεση υπεύθυνη δράση. Η αποδοχή ότι ορισμένα ερωτήματα θα παραμείνουν ανοιχτά δεν οδηγεί σε παρέτηση. Αλλά σε πιο όριμες μορφές σκέψης και λήψη αποφάσεων. Πώς να διαβαστεί αυτό το βιβλίο. Το έργο δεν προτείνεται ως εγχειρίδιο απαντήσεων, αλλά ως χάρτη ερωτημάτων. Κάθε κεφάλαιο μπορεί να διαβαστεί τόσο αυτοτελώς όσο και ως μέρος μιας ευρύτερης σύνθεσης. Ο αναγνώστης δεν καλείται να αποδεχθεί συγκεκριμένε θέσεις αλλά να εξοικειωθεί με τι διακρίσεις, τα όρια και τις εντάσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο κόσμο. Η εισαγωγή αυτή λειτουργεί ως θεμέλιο. Προετοιμάζει το έδαφος για μια συστηματική εξερεύνηση των αναπάντητων ερωτημάτων, με σεβασμό τόσο στη γνώση όσο και στα όρια της. Από εδώ και πέρα, το βιβλίο προχωρά στην ανάλυση. Έχοντας ως σταθερό σημείο αναφορά στην ιδέα ότι η οριμότητα της σκέψης δεν μετριέται από τον αριθμό των απαντήσεων, αλλά από την ποιότητα των ερωτημάτων που τολμά να θέσει.